και με το φως του Λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη Οι Λύκοι έτσι κι η ώρα τους προβάλλουν από όλες τις μεριές και τα μάτια τους είναι στυλπνά και δυαισθητικά όσο τίποτα. Οι Οχι απαραίτητος ως εχθρή, μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η ζηρά ζατέλι. Μια μέρα τον άκουσε ο Χριστόφορος να μετράει με χαμηλή βραχνή φωνή τα δάχτυλά του. Όταν έφτασε στο δέκα, στο δέκατο σταμάτησε και εγγονός τον αρωτήθηκε αν θα συνέχιζε με το έντεκα ή με το ένα πάλι. Μα ο γέρος δεν συνέχισε. Και εγγονός, για να μην χάσει την ευκαιρία, πήγε μπροστά του, έσκυψε πολύ κοντά στο πρόσωπό του και του είπε δυνατά και διάκριτα. «Μετράς, βλέπω ακόμα, τα δάχτυλά σου μετράς. Γιατί?» Εκείνος τον κοίταξε έκπληκτος, ανέκπληκτος. Τον αναγνώρισε κατά πάσα πιθανότητα. Μα δεν απάντησε τίποτα Τίποτα τη στιγμή εκείνη Γιατί το βράδυ Όταν τον συνόδευσε ο Χριστόφορος Ως το κρεβάτι του Ο γέρος του είπε να Με μια υπεριψωμένη φωνή Τρομερά πράγματα Κουβαλούσε εκείνο το πρωί Ποιος ρώτησε ο Χριστόφορος Αυτά Του είπε ο γέρος δείχνοντας τις παλάμες του Με τα ανοιχτά δάχτυλα Τα χέρια σου και τρομερά πράγματα κουβαλούσαν Πιο πρωί, ρωτούσε ο Χριστόφορος Σαν να διαφάνηκε ξαφνικά κάπου Μια φλέβα χρυσού Τα μετρό Για να δω αν θυμάμαι Του είπε ο γέρο. Αν θυμάσαι να μετράς Ρώτησε ο άλλος Ο γέρος δεν μίλησε Και θυμάσαι, τον ξαναρώτησε Εκείνος ένευσε πολλές φορές Ναι, όχι, άγνωστο Ο Χριστόφορος δεν ήξερε να μείνει, να φύγει, να ρωτήσει κι άλλα. Ο γέρο ξαναμίλησε. Με μάλωσε όταν γύρισε επειδή είχα αγίσει. Φοβήθηκαν αυτή και η μάνα τη που επειδή πήγα να πάρω ένα καπέλο. Τι με μαλώνει, τη είπα, Η ζωή έχει περιπέτειε. Ο εγγονό Χριστόφορο ένιωσε ένα μικρό μουδιασμα. Τι ιστορία ήταν αυτή. Ποια σε μάλωσε, ρώτησε τον γέρο. Η κόρη μου. Κάτι θύμιζαν στο νεότερο όλα αυτά. Με κάτι έμοιαζαν Περίεργη ιστορία Συμπτώσεις Αυτός που άργησε κάποτε Το καινούριο κυπαρισί καπέλο Η κόρη του Ιουλία Ποια κόρη σου Ρώτησε τον βαμβού του Εκείνη Είπε ο γέρος Ποια δεν θυμάσαι Ποια απόλες Πως την έλεγαν Όχι δεν θυμάμαι Του είπε Ο Χριστόφορος περίμενε λίγο ακόμα Ο άλλος ξανακοίταξε τα χέρια του Να μείνω τον ρώτησε Έχεις να μου πεις κι άλλα Να πας να πας Είπε κουρασμένο ο γέρος Και γύρισε προς τον τείχο Για να κλείσει τα μάτια του Ο Χριστόφορος ήξερε Πως μόλις έβγαινε από την πόρτα Εκείνος από πίσω θα σηκωνόταν πάλι Φύγε Σκεφτόταν τα λόγια του γέρου Μέχρι που έφτασε στο δικό του κρεβάτι Μέχρι που τον πήρε ο ύπνος αυτό με την κόρη που τον μάλωσε Που άρχισε να γυρίσει Επειδή πήγε να πάρει ένα καπέλο Και τον μάλωσε Τι διάολο Πέριασε και με κάτι άλλο Δικό του Τότε με την Ιουλία Μετά τους γιατρούς και πριν τη δεκαδεσάρα Που αποκλείεται να το ήξερε ο γέρος Μήπως η Ιουλία Μήπως Είχε μιλήσει όχι αποκλείεται Είχαν περάσει χρόνια από τότε Κοιμήθηκε χωρίς να το καταλάβει Ονειρεύτηκε το παππού του Να λιμενίζεται στα εγκόσμια Με ένα καινούριο καπέλο Και την άλλη μέρα περιφρούρισε σε μιαν άκρη τα δικά του Και είπε στους άλλους αδερφούς του Ζει ακόμα και αισθάνεται ο εκατόνταρχος Αισθάνεται και θυμάται Κάτι τον ρώτησα χθες και μου απάντησε τον ρώτησα βέβαια το μεσημέρι και μου απάντησε το βράδυ μια φορά απάντησε Τι τον ρώτησες θέλησα να μάθουν εκείνοι Κάτι, είπε ο Χριστόφορος Γι' αυτό το αισθάνεται άλλωστε δεν θα πρέπει να είχαν πολλές αμφιβολίες πάντα Είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νοούμε αφότου το γύραστο ξεπέρασε τα θαυμαστά όρια και έγινε κάτι άλλο η απαρχή ίσως μιας άλλης ζωής, μιας άλλης έννοιας, είχε συμβεί, λοιπόν, να διακρίνουν σε αυτόν ίχνη και κατάλοιπα που αποδείκνυαν ότι δεν ήταν ο μεγάλος ανέστητος που νόμιζαν, το ιερό χούφταλο που ξέχασε να πεθάνει. Κυρίως στους θανάτους είχε συμβεί να το δουν αυτό όταν πέθανε κάποιος στο σπίτι, εγκονός ή δυσέγκονός του ή όποιος. Τότε, όπως καπνός αποσβισμένο ηφαίστειο, κάτι σαν να αναδιόταν από κείνα τα βάθη. και τους εξέπλητε με την εμφάνισή του στο δωμάτιο του νεκρού, συνήθως χωρίς να συνοδεύεται από κανέναν, και με τον τρόπο που χαιρετούσε τον νεκρό, και τους αποστόμωνε όλους. Έβγαζε ό,τι φορούσε στο κεφάλι του, έριχνε τον μπαστούνι του στο πάτωμα, και έκανε τρεις μετάνιες δίπλα στο θέρετρο, σημείο άκρου σεβασμού και ταπεινοφροσύνης, όσο και επίκλησης υγνώμης, που συνήθως μόνο οι νεότεροι προς τους γεροντότερους το έκαναν, για να μην πούμε ότι και πολλοί δεν το θεωρούσαν απαραίτητο ή το θεωρούσαν πολύ παλοκαιρίσιο και απλώς ασπάζονταν τον νεκρό στα χέρια και στο μέτωπο και έκαναν βέβαια το σταυρό τους. Μα αυτός ο υπέργυρος εννοούσε να αποχαιρετάει τους πολύ νεότερους νεκρούς του, μερικοί μέσα στο πένθος έκαναν και μαύρο χιούμορ και έλεγαν ή να του υποδέχεται στον άλλον κόσμο με εκείνε τι εδαφιαίε κάμψει του κορμιού που οπωσδήποτε δεν υποδήλωναν καμιά δολοπρέπεια, κανένα χαμηλό ή επιπόλαιο συνέστημα. Με την τρίτη ανάκαμψη, τα γόνατα και το σαγόνι του έτρεμαν. Δεν του φιλούσε ή πολύ σπανίω, ούτε καθόταν με του άλλου σε μοχαμπέτι γύρω από το φέρετρο. Ζητούσε με τα δάχτυλα να του δώσουν τον μπαστούνι από κάτω. Του ήταν δύσκολο να ξανασκύψει πια Να του βάλουν πάλι το καπέλο στο κεφάλι Και ακόμα ζητούσε κάποιον να τον βγάλει έξω Απομακρυνόταν με αργά σύρτα βήματα Και οι συνοδοί εκείνοι έλεγαν Πως έβλεπαν στα μάτια του και δάκρυα ενίοτε Από εκείνα τα δάκρυα Που φουσκώνουν μέσα στο μάτι χωρίς να πέφτουν Ή πως έβγαζε πότε-πότε ένα αχ παράξενο Ένα αχ Σαν να πρόφερε καθαρά κάποιο όνομα Κάποιο συγκεκριμένο σημαντικό όνομα Εντελώς διαφορετικό από τα άλλα Αχ Κι αν κάποιες ψηλές αρρώστιες τον επισκέφτηκαν στα γεράματά του και τον ταλεπόρισαν για μερικά φεγγάρια, τώρα καμιά δεν τον άγγιζε και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, ούτε για τον εαυτό του φυσικά, μα ειδικότερα για εκείνον, πότε και πώς και από τι θα πέθαινε και αν... Με την εγγονή του Μαριχό δεν το είπαν τίποτα. Μπορεί και να μην τη θυμόταν. Αυτοί το έλεγαν έτσι, αυτός τελικά έμοιαζε να τα θυμάται όλα. Του έκρυψαν το θάνατό της, πολύ περισσότερο τις λεπτομέρειες. Μήπως στο κάτω-κάτω γινόταν καμιά αληθινή κηδεία στο σπίτι, από την οποία δεν έλειψε κανείς. Μήπως ήρθε και κάποιος από άλλη πόρτα να του συλληπιθεί, μήπως το έμαθε ο κόσμος. Κανείς. Όλοι θα το μετά τα χιόνια με τον ερχομό της άνοιξης. Ή μήπως το δωμάτιο που την είχαν ξαπλωμένη πέντε ολόκληρες ημέρες θα μπορούσε να φτάσει ο υπέργυρος και να κάνει και σε εκείνη τις μετάνοιες του. Ας το σκέφτηκαν. Μέσα σε όλα κι αυτό. Ας μην το μάθει. πλην όμως εκείνος τους ευνηδίασε πάλι και τους αποστόμωσε. Όταν ξεκίνησαν οι έξι για να πάνε να την θάψουν και η έβδομη, η πολυξένη γύρισε πίσω γιατί τα χιόνια παράήταν ψηλά και δύσβατα για τις δυνάμεις της σκέφτηκε να περάσει από το δωμάτιο του παππού να δει ανέκυγε η φωτιά του ακόμα διότι εκείνος μπορούσε να μένει χωρίς φωτιά με τέτοιον καιρό και να μην διαμαρτύρεται και διότι όταν τον έφερναν στο μεγάλο καθημερινό δωμάτιο που μαζεύονταν τους χειμώνες όλοι για να μην καίνε πολλές διαφορετικές φωτιές και τελειώνουν τα ξύλα, εκείνος σηκωνόταν σαν αμέτωχος και γυρνούσε στο δικό του. Είπε λοιπόν να περάσει η ξένη να δει το ζωντανό τους φάντασμα και αν χρειάζεται κάτι χωρίς να το ζητάει και τον βρήκε καθισμένον μπροστά στη φωτιά... να σέρνει μπρος πίσω τη τσιμπίδα του στα κάρβουνα... και να μιλάει μόνος. Έκλεισε πίσω της προσεκτικά την πόρτα. Αυτός δεν έδειξε να κατάλαβε ότι μπήκε κάποιος... και έστεισε το αυτί της να ακούσει τι έλεγε. Σουσάμι τρία καδιά. Στο πρώτο το κοσκίνισμα, στο δεύτερο η αρμύρα, στο τρίτο με νερό. Μετά στο φούρνο και μετά στη μηλόπετρα... Στραβάδια δεν καταλαβαίνετε μας φώναζε. Πρώτα στο φούρνο και μετά στη μιλόπετρα. Και να φέρνει γύρω γύρω με τις παροπίδες για να μην ζαλίζεται. Σαν όπως ξέραμε. Εμείς παιδάκια ήμασταν. Δεν ξέραμε από τέτοιες δουλειές. Ο πατέρας μας έστειλε εκεί γιατί αρρώστησε. Έπαθε πνευμονία. Δουλέψαμε δύο χειμώνες και μας πήρε πίσω. Αλλά ο άλλος μας βρήκε του χεριού του και μας μάλωνε Τι... Παπούσε, ποιον μιλάς. Το σταμάτησε η πολυξένη. Όταν σου ζητάμε να μας πεις κάτι δεν ανοίγεις το στόμα σου και όταν είσαι μόνος ακονίζεις τη γλώσσα σου. Τι είναι αυτά για τα καδιά και το σουσάμι, σε ποιον τα λες. Ο γέρος δεν μίλησε. Σταμάτησε να πηγαίνει φέρνει την τσιμπίδα στα κάρβονα και σήκωσε την δεξιά παλάμη του στο ύψος του μετόπου του σαν να κοίταζε την επισκέπτρια από τη εκεί μέσα. Εκείνη άφησε την πόρτα και πήγε κοντά του. Σε ποιον μιλάς. Τον ξαναρώτησε, σκουντώντας με το γόνατό της ελαφρά το πλευρό του. «Μικρός δούλεψα στα σουσάμια», της είπε. «Αυτό δεν το ξέρα», είπε η εγγονή του. «Και πού ήταν αυτά τα σουσάμια». «Μακριά. Εμείς δεν ξέραμε. Αυτός μας μάλωνε». «Μετά όμως έγινε καλά ο πατέρας μας και μας πήρε πίσω». «Σουσάμι τρία καδιά», μας μάθανε κάθε πρωί. «Εμείς τα ξεχνούσαμε. Βάζαμε τέσσερα». Αυτό γιατί ρωτούσε «Και, να. Μας έχονε μέσα το κεφάλι, να και η αρμύρα από πάνω για να μάθουμε. Μια μέρα όμως του ήρθε ο ουρανός κατά κέφαλα, έπεσε η κόρη του από την κλαβανή, έπεσε μέσα στο σουσάμι, στον μήλο που άλεθε, η χαϊδεμένη του, το μοναχοπέδι. Ού, δεν τον χωρούσε ο τόπος, μαρικό την έλεγαν, ήθελε να κρεμαστεί από την γλώσσα του, να τον πάρει ο αντίχριστος Στο κοριτσάκι βγήκαν τα μάτια, Μικρή σαν εμάς, πιο μικρή ακόμα, ένα κοριτσάκι να το χαίρεσε και βγήκαν τα μάτια, πέθανε. Από τότε ο μπαμπάς της δεν μας ξαναμάλωσε, έγινε αρνί. Μετά ήρθε και μας πήρε ο δικό μας πίσω, έγινε καλά, τον αφήσαμε. Του χρωστούσε και επειδή αρρώστησε και δεν είχε να τα δώσει πίσω, μας έστειλε μας να του δουλέψουμε δύο χρόνια. «Πώς την έλεγαν την κόρη του», ρώτησε η πορή που άκουσε καλά το μαριχό, «Αλλά εκείνες τις ημέρες όλο Μαριγό, Μαριγό άκουγε. Αυτό ήταν που την πονούσε. Μαρηγό, σαν τη δικιά μας που την έδρνε ο άντρας της», είπε ο γέρος. «Τι θυμάσαι τη Μαρηγό», τον ρώτησε η πολυξένη με ένα μεγάλο λίγο ψύγισμα στο στήθος της. «Την δική μας Μαρηγό». Ο γερος τι θυμασαι τη μαριγό; τον ρωτησε κούνησε ψύχισμα στο στηθος της την δικη μας Μαριγό. ο γερος κουνησε πολλες φορες το κεφάλι του. Τον είχαν για ξεκουτιασμένο. «Τι Μαρηγό δεν θα θυμάμαι», της είπε και πώς ξέρεις πως την έδερνε ο άντρας της» τον ρώτησε Στο είπε η ίδια Δεν πήρε καμιά απάντηση «Την έδερνε, δεν την δέρνει πια» τον ξαναρώτησε πονηρά «Όχι, δεν την δέρνει πια, πού να την βρει» είπε ο γέρος Η πολυξένη δίστασε να ρωτήσει περισσότερα Άλλωστε ο γέρος απαντούσε μόνο όποτε ήθελε και άλλωστε ένιωσε μια ντροπή ή ηρωνία που νόμιζαν πως του έκρυβαν πράγματα τη στιγμή που αυτός τους περνούσε όλους γενναίες δεκατέσσερις. Έριξε μερικά ακόμη ξύλα στη φωτιά του. Τον πασπάτεψε πάνω από τα ρούχα να δει αν είναι καλά ντυμένος. Του είπε πως θα του φέρουν σε λίγο σούπα ζεστή και τον άφησε. Τραβώντας την πόρτα πίσω της για να την κλείσει ο γέρος ξαναμίλησε ήσυχασε η Μαριγό, μην την λυπάστε. Όπου σε βαρούσε εκείνος τα κόκαλα πήγαιναν πιο μέσα, βούλιαζαν, τόσο βαρύ χέρι είχε, άτιμο χέρι. Όποιος το δοκίμασε έχει να λέει. Έχει χρόνια που ησύχασε, οχτώ ακριβώς κι εγώ στα οχτώ ήμουν τότε. Ίσως να λέει για την άλλη Μαριγώ σκέφτηκε η Πολυξένη, ίσως για τη δική μας, και στις δυο βγήκαν τα μάτια. Α! Ήθελε να φωνάξει, μα κρατήθηκε. Πήγε πιο πέρα, να μην την ακούσει ο γέρος. Εκεί έβγαλε μια φωνή. Α, και άρχισε να καταργέται μέσα από τα δόνια της. Ήθε να κρεμαστεί από την γλώσσα του στο ταβάνι του σπιτιού του. Ήθε όσα της έκανε τόσα χρόνια να γίνουν βελόνες και να μπουν στα μάτια του. Σκύλι να φάνεται η στερνά του, να χαθεί το κεφάλι του σε μια μιλόπετρα. Τον άντρα της αδερφής της καταργιόταν δικό τη δεν είχε... και μούλιασε από την αρχή στο κλάμα... σφυγγιζόταν και πνιγόταν... ενώ παράδερναν τα τυλιγμένα πόδια της... ασυνήθιστα στα σχοινιά και στα κομμάτια από κουβέρτες. Αν την έβλεπε κάποιος σε αυτήν την κατάσταση... και παρόλα αυτά ήταν υποχρεωμένος να της πει... ότι σε λίγες μέρες θα γυρνούσε και ο θείος της στο σπίτι νεκρός... δεν ξέρουμε. Το πιθανότερο είναι πώς θα τον προσπερνούσε με φόβο και επιφύλαξη, αλλά μπορεί και να τον κυνηγούσε ή να γυρνούσε τις κατάρες της σε αυτόν. Και να που έγινε και αυτό, έφτασε και ο θείος της Ηλίας, όπως η αδερφή της η Μαρηγώ. και αυτή τη φορά ήταν γιος του γέρου, ο τελευταίος που του είχε απομείνει γιος, όχι κάποιος ή κάποια από τα αμέτρητα εγκόνια του, δεν μπορούσαν να του το κρύψουν κι αυτό. Δεν τους άφηνε η συνείδησή τους. Πήγε να του το πει ο Χριστόφορος. «Ο Ηλίας από δίπλα», είπε, έδειξε, «ο θείος Ηλίας» και το βάρος δεν τον άφηνε να συνεχίσει, να πει την λέξη. Μα ο γέρος ήταν ομιλητικός εκείνες τις ημέρες Και σε πλήρη θα λέγαμε Επαφή με το περιβάλλον Τι έκανε Πάει κι αυτός Δεν ξέρουμε μάλλον Γύρισε παγωμένος από το βουνό Μαρμαρωμένος Ο γέρος κύλησε Σ' έναν αιώνα σιωπής μετασηκώθηκε, Πήρε τον μπαστούνι του Το καπέλο του Και ετοιμάστηκε να πάει Ο άλλος το συγκράτησε Πού πας Ξέρεις τι χιόνια έχει έξω Νομίζεις πως ξαναείδες τέτοια χιόνια Στα τόσα χρόνια που έζησες Να τα δω τώρα Είπε εκείνος Θα σε πάω εγώ Είπε ο Χριστόφορος Και τον πήρε στην αγκαλιά του Τον πήγε κουβαλιτό Ήταν μια στάλα ο παππούς άσαρκος Τον άφησε στα τρία σκαλοπάτια πριν την πόρτα Ήθελε να τα ανέβει μόνος του και απλώς τον ακολούθησε Τι τον θέρατε Τι τον θέρατε Έβγαλαν το κεφάλι τους από μέσα και ρώτησαν δύο γυναίκες αδύναμα. «Ήθελε να έρθει», είπε ο Χριστόφορος, «δεν γίνεται να τα γιορτάζουμε όλα κρυφά». «Και τι να δει, τι να δει», ξαναμουρμούρισαν εκείνες, απελπισμένες. «Να δω τον Ηλία», είπε ο παππούς περήφανα. Και φαίνεται αυτό που είδε εκείνη την ημέρα δεν το είχε ξαναδεί στην τόσο μακριά και πολύκλαδη γραμμή της ζωής του. Και η τρίτη μετάνια που επέμενε να κάνει μπροστά στον πιο αλόκοτο και βικραμένο γιο έγινε τρικλοποδιά και τον μάρανε. <Το τον φέρανε πίσω στην κάμαρα του με ανοιχτό σαν αποπαράληση στόμα και μάτια θολά πολύ θολα. Εκείνο το βράδυ δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι του Τον βρήκαν όπως τον άφησαν Μα δεν τον βρήκαν και άπνο Από ό,τι έδειξε το καθρεφτάκι που το έβαλαν μπροστά στο στόμα Άλλωστε δεν τον άφησαν κι άλλο στο δωμάτιο Όλη νύχτα ένας έπαινε ένας έβγαινε Και κάθε τόσο στις επόμενες ημέρες τις τελευταίες Μα που και πάλι δεν πίστευαν ότι μπορεί να είναι γι' αυτόν οι τελευταίες Θα το πηδήσει και αυτό έλεγαν Σήκωνε τα δεσπέσια χέρια του ο μεγάλος γέρος Και τα έμπλεκε μεταξύ τους, τα ξεβλεκε, Τα δάχτυλά του είχαν μακρύνει και ομορφύνει αφάνταστα Χτυπούσε πότε πότε με αυτά τον τείχο δίπλα του Όπως θα το χτυπούσε με τα φτερά της μια πεταλούδα Ή έτριβε το ένα φρύδι του Το στόμα είχε κλείσει το ένα μάτι από κάτω, τη μύτη, επίμονα, εκφραστικά... Όσο τίποτε άλλο, όσο κανείς... Τους θύμιζε τις γάτες όταν γυαλίζονταν... Και έφερναν επισκέπτη στο σπίτι. Κάθε μέρα έτσι, κάθε τόσο... Χωρίς να λέει το παραμικρό... Χωρίς να κοιτάει το σχύρο που τον κοίταζαν. Αργότερα, όταν πέρασαν αυτές οι πρώτες από τις τελευταίες μέρες... Σήκωνε πάλι το χέρι του... Μα δεν μπορούσε να το φέρει ω το φρύδι... Δεν μπορούσε ούτε να το γυρίσει στην προηγούμενη θέση και έπρεπε κάποιος να τον βοηθάει και για τα δυο. Δεν το πίστευαν. Τους άφηνε. Τον είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια όπως είχαν συνηθίσει το πετσί τους, τον αέρα που ανέπνεαν. Ούτε και τον θυμούνταν σαν κάποιον που γερνούσε και μοιραία θα φεύγε. Από τα παιδικά του χρόνια όλοι και κόντευαν να γεράσουν αυτοί. Έτσι τον θυμούνταν... Σμιλευμένον πάνω στο χρόνο Δεν τους μιλούσε Όπως δεν τους μιλούσε και τότε Μα τουλάχιστον τότε σηκωνόταν τα βράδια Ή πότε πότε Για να τους ξαφνιάσει Έλεγε κάτι Τώρα η ακινησία του τους μουδιαζε Είτε βράδιαζε Είτε ξημέρωνε Η σιωπή του δεν τέλειωνε Μια νύχτα μόνο που άνοιξε ξαφνικά τα μάτια της η Είχε μεταφερθεί και κοιμόταν στο δωμάτιό του Σε ένα στρώμα απέναντι από αυτόν Και μια λάμπα έκυγε χαμηλά ως το πρωί Τον είδε καθισμένο στο κρεβάτι του Να προσπαθεί να βάλει αυτά που φορούσε Έτρεξε και τον έπιασε από τους ώμους Τι κάνεις, που θες να πας Γονάτισε μπροστά του και συνέχισε να τον ρωτάει Να τον κουνάει μέχρι που να την δει στο πρόσωπο «Γιατί μιλάς» της είπε «σαν πως ξέρω που θέλω να πάω αφού δεν είμαι στον εαυτό μου» και πρόθυμα αφέθηκε να τον ξαπλώσει πάλι και να το σκεπάσει η γυναίκα προσπάθησε να μην ξανακοιμηθεί κάλεσε και μια άλλη και κάθισαν αντικριστά σε δύο καρέκλες, απλώνοντας τα πόδια τους ένας σκαμνί στη μέση και όπως η λάμπα φώτιζε μόνο τα προσωπά τους έμοιαζαν με ντάμες σε τραπουλόχαρτο Ψιλοκουβένιαζαν και έτρωγαν σταφίδες για να μην ιστάζουν Και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια της σημεία η πολυξένη πάλι Και κόπηκε η αναπνοή της Το κεφάλι του γέρου ήταν κάτω στο πάτωμα Και το χέρι του με τεντωμένα τα πέντε δάχτυλα σαν οπλές Προσπαθούσε να πατήσει κάπου Πήγε κοντά του πάλι, ξυπνώντας και την άλλη Και τότε είδαν έναν άγνωστο Το πρόσωπό του είχε αγριέψει Είχε μελανιάσει και σκληρίνει σαν χροφιά. Δεν ήταν αυτός. «Τι θέλεις», το ρώτησε φοβισμένη. «Να φύγω», της είπε όλος σαν ησυχία, σαν κάποιον που κοράστηκε να φυγω της ειπε ολος ανησυχία, σαν καποιον που κουράστηκε να κρυβεται Και την άλλη στιγμή, όχι σαν μπόρα που πέρασε, μα σαν κάτι πολύ ταχύτερο, κάτι που δεν πιστεύεις πως έγινε και το είδες, το πρόσωπό του πάλι γαλίνεψε, γλύκανε και το κεφάλι του έγειρε αποκαμωμένο και αλαφρύ. Πάνω στο μαξιλάρι Και τα χαράματα Τι επιμονή Τον ξαναβρήκε καθιστό στο κρεβάτι του Σπιφτό Να ψαχουλεύει με τα δάχτυλα στο πάτωμα Κοντά στα πόδια του Ή όσο πιο μακριά έφτανε Όπως θα ψαχούλευε αυτή Για μια καρφίτσα στο τηβάνι της Μα τι θα γίνει Τον ρώτησε δεν μπορώ κι εγώ να κλείσω λίγο τα μάτια μου. Πρέπει να έχω συνεχώ το νου μου σε σένα. Κιμή σου, ποιος εμποδίζει, της είπε. Εγώ ψάχνω τα παπούτσια μου. Τι να τα κάνεις, τα παπούτσια σου. Πού να πας. Όσοι χθες δεν μπορούσες να τρίψεις τα φρύδια σου. Τώρα ψάχνεις για τα παπούτσια. Ναι, και τα παπούτσια ψάχνω, Τις είπε με ενάργεια. Μνησθητή, μνησθητή κύριε. Σταυροκοπήθηκε ώστε να φαλώσει πολύ ξένη. Τι να τα κάνεις, τα παπούτσια. Πού θες να πας τόσες ώρες στεκόταν σιωπηλός χαμένος ανασηκώνοντας λίγο το κορμί του και κοιτώντας γύρω του Άντε, τε, που θέλω να πάω, μουρμούρισε και μια άφατη άγνοια ή επίγνωση σοντάνεψε και μαζί τσάκισε το πρόσωπό του Η εγγονή του τον λυπήθηκε Μόνο ο άνθρωπος λυπάται έτσι τον άνθρωπο όταν η ζωή τελειώνει Μα όχι και τα γαντζώματα απ' τη ζωή. «Πες μου πού θες να πας και θα σε πάω, θα σε βοηθήσω», του είπε, πέφτοντας μπροστά του, αγκαλιάζοντάς τον από τα γόνατα, έτοιμη να του δώσει ό,τι ακόμα ήθελε. Να και τα παπούτσια σου, σε περιμένουν. Κούνεσε το κεφάλι του κοιτώντας μια τα παπούτσια, μια την πόρτα και μια το μαξιλάρι. Έδειξε να κλείνει προς το τελευταίο. Το ξαναξάπλωσε. Και δεν δοκίμασε Να ξανασηκωθεί ο γέρος Είχε κλειστά τα μάτια Και όλοι νόμιζαν πως κοιμάται Αν Μα αναπάντεχα τα άνοιχε και τους κοίταζε Όση ηλικία Κι αν έχει κάποιος Όταν σε κοιτάει έτσι Νιώθεις γελία και ανώφελα Που στέκεις ακόμα στα πόδια σου Και δεν μπορείς να γίνεις ένα Με την πιο βουβή του σκέψη Έβλεπαν ως το γερό το δέντρο δεν πέφτει με την πρώτη και την τρίτη τσεκουριά, μα πέφτει με την πολλοστή». «Θα κάνεις πάλι πέντε χρόνια να μας πεις μια ιστορία» τον ρώτησε ένα βράδυ η πολυξένη. Χύρισε το πρόσωπό του προς τον τυχο, τον έκουσε Αίγα. Το χέρι του έτσι κι αλλιώς ήταν ανασηκωμένο και ακουμισμένο εκεί από ώρες και μόνο σαν ξημέρωσε... Τον άκουσα να λέει. Ορίμασα. Ορίμασα. <Θα>, εδώ εμεί οριμάσαμε, είπε η Πολυξένη. Ξέρεις πω είμαι εγγονή σου και όχι κόρη σου. Και ξέρεις πόσο χρονό είμαι Δεν με κατάλαβες Της αποκρίθηκε Μιλούσε αναμφίβολα Για την δική του οριμότητα Και προς το μέσον της ημέρας Τους άφησε Ξεκίνησαν για τη γνωστή πορεία τους Μες τα χιόνια Χωρίς τάρανδους να σέρνουν το έλκυθρο Αλλά αυτοί οι ίδιοι Το άλλο απόγευμα Σε έναν από τους ενδιάμεσους τροβήλους το χειμώνας, όταν τα δέντρα σιγοέπεφταν, δεν έμεινε καιρός να το πούμε. Πήρε και το παιδάκι της μαριγός, μια χαψιά για εκείνον. Πήρε τον άλλο μήνα και ένα οκτάχρονο εγκόνι του Χριστόφορου, αλλά και την ύφη του σε λίγο, την μάνα του αγοριού. Έτσι χάνονταν τότε οι άνθρωποι, όπως και σήμερα. Ακούστηκε ένα ασυμήθιστο μυρολόι, καθώς η συντροφιά κάτω απ' τα χιόνια πλήθαινε. Ο εκατό χρονό, Ιταλικά και τα εκατόν δέκα. Όχι όι, όι, όι, και τα εκατόν δέκα. Από το πιθάρι στο σπίτι τους κλίσε κόκκινο νερό όταν το άδειασαν την άνοιξη. Δεν ήταν παραμύθι χειμωνιάτικο. Δεν ήταν, δεν ήταν. Σε μια απεγνωσμένη, όμως μάταιη με για την πράξη της, εκεί είχε βουτύξει τις κομμένες φλέβες της η μάνα του οκτάχρονου. Η ιστορία 7η Η κουδουνοφόρη Η βελουδένια και ολικάνθρωπος Τίποτα δεν είμαστε. Μόνοι σαν κουκι μένουμε και στο τέλος τίποτα. Έλεγε ο Χριστόφορο στους οικείους του εκείνη την άνοιξη, απαριθμώντας τα ονόματα μικρών και μεγάλων που είχαν φύγει μέσα στο ανεμόχιονο. Ο φτερωτός απατεώνας και δεν ανοούσε κάποιο πουλί σαν τον κούκο που αφήνει τα αυγά του σε ξένες φωλιές, αδειάζει όλο ένα τις γωνιές μας. Όπου μας βρει, πέφτει και μας τεινάζει. Τίποτα δεν είμαστε». Κανείς δεν διαφωνούσε... Μα όσο ζούσαν αυτοί που ζούσαν... Αυτό το τίποτα τους κρατούσε. Άλλωστε ένα σπίτι σαν εκείνο... Θα έπρεπε να γίνει κάποια συντέλεια... Απ' άκρη, άκρη Για να διάσει πραγματικά... Να ξετιναχτεί. Και περνούσαν ξανά τα χρόνια... Όπως μόνο αυτά ξέρουν να περνούν. Ο ένας ακόμη χείρος γιος του... Αυτός που έχασε το παιδί και την γυναίκα του μέσα σε 20 ημέρες Ξαναπαντρεύτηκε με μια αφοβισμένη κοπελίτσα που της έλεγε κάθε βράδυ όταν εκείνη δίσταζε να του δοθεί, να πάρει κανονικά την θέση της άλλης στο κρεβάτι του της έλεγε λοιπόν πως για την άλλη δεν έφτυγε μόνο ο θάνατος του άτυχου παιδιού τους ούτε καμιά κατάρα αυτού του σπιτιού Έφταιγε το ίδιο το αίμα της, της εξηγούσε Αυτό που έφερε από το δικό της σπίτι Από κάποιον εμόφιλο προγονό της Αφού και ο αδελφός του πατέρα της Και ο παππούς της παλιότερα Είχαν κάνει και εκείνη το ίδιο Δηλαδή, ρωτούσε η φοβισμένη νεόνυμφη Δηλαδή ήταν και εκείνοι αιμόφυλοι Αιμοφυλικοί Πώς αλλιώς σας το πω, της έλεγε Και δηλαδή, ξαναρωτούσε φοβισμένα εκείνη. Και δηλαδή δεν άντεχα να ζουν και με τον φόβο μιας καρφίτσας. Πλάγιασε τώρα, την Εκείνη πλάγιαζε το κορμί της στην άκρη-άκρη, σαν να πλάγιαζε πάνω σαν κάθια. Έσφυγε γύρω της στο σεντόνι και έφερνε μια σούρα κάτω από το πηγούνι της. Και με τον φόβο μιας καρφίτσας, ψέλιζε τρομοκρατημένη, υψώνοντας τα μάτια της στο ταβάνι. Δηλαδή, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γεννιέται αιμό «Καλύτερα να μην γεννιέται», της έλεγε για μια ακόμη φορά. «Καλύτερα να μην γεννιέται, γιατί και ένα αγκάθι να τον τσιμπήσει, φτάνει και να πεθάνει. Πρέπει να φυλάγονται και από ένα αγκάθι, και από το τσίμπημα μια καρφίτσας, από ένα τίποτα. Η ζωή γίνεται βραχνάς δηλαδή». «Βραχνάς, και αυτό δηλαδή πήγε και στα παιδιά σας» το ρωτούσε. «Όχι, μόνο στο ένα από τα παιδιά μας πήγε, μόνο το πρώτο το πληρο και χάθηκε άδικα των αδίκων Μα δεν πάει σε όλους Σ' άλλους πάει, σ' άλλους δεν πάει Άγνωστες οι βουλές του Και στις γυναίκες πάει δυσκολότερα από τους άντρες Δηλαδή Το ρωτούσε με λειψή Ανάσα Δηλαδή θα με πεθάνεις Σου τα είπα εκατό φορές Αλλά δεν θες να με ακούσεις Θες να με τρελάνεις με αυτά τα δηλαδή, δηλαδή. Σου λέω και μη με ξαναρωτήσεις Η προηγούμενη γυναίκα μου ήταν εμόφιλη, Το μάθα μετά τον γάμο μας κι εκείνη ίσως να μην το ξερε Ή να μου το κρυψε δεν ξέρω Πάντως ο παππούς της και ένας θείος της Ήτανε μόφιλοι από τους λίγους Εσύ δεν είχες γεννηθεί ακόμα Δεν τους ξέρεις Αυτοκτόνησαν Και νομίζαμε λοιπόν πως δεν πάει στις γυναίκες Πως αυτές μόνο το μεταφέρουν Αλλά πάει και σε αυτές Σπανίως αλλά πάει και σε αυτές και η γυναίκα μου ήταν από τις σπάνιες. Και το πήρε δυστυχώς και το παιδί μας το πρώτο αγόρι, το κληρονόμησε. Δυστυχώς. Μα τώρα αυτά πέρασαν, τώρα η γυναίκα μου είσαι εσύ, έλα κοντά μου. Μη φοβάσαι άλλο και μη ρωτάς, μη με τυρανάς. Μα εκείνη που δέχτηκε να τον παντρευτεί, επειδή ήταν από πολύ φτωχιά οικογένεια, ενώ η δική του από τις πιο βασταγμένες και εύπορες, δεν μπορούσε να μην τυρανιέται ακόμα και δηλαδή η γυναίκα σου όχι εγώ εκείνη αυτοκτόνησε επειδή ήταν πως το ή επειδή έχασε το παιδί της και για τα δυο η κακόμηλη. επειδή θεώρησε τον εαυτό της έτιο που το παιδί μας γεννήθηκε με αυτή την αρρώστια και από αυτήν πέθανε όταν λοιπόν το χάσαμε δεν ήθελε άλλο τη ζωή τη και έκοψε τις φλέβες της. και καθώς το αίμα στου αιμόφυλους πάει σαν βρυσούλα δηλαδή δεν μπορέσαμε να τη σώσουμε. Όπως δεν μπορέσαμε να σώσουμε και το παιδί. Μια τόση δα πέτρα το χτύπησε στο μέτωπο. Τόση δα. Εκείνο δηλαδή δεν αυτοκτόνησε. Ε, όχι. Για να αυτοκτονήσει ένα παιδί οκτώ χρονό δεν φτάνει να είναι Εκείνο χτυπήθηκε κατά λάθος. Φυλαγόταν το καλυμμένο από μικρό. Η μάνα του πάντα το φοβέριζε. Να φυλάγεσαι, να φυλάγεσαι. Να μην παίζεις με τα άλλα παιδιά. Δεν είσαι σαν εκείνα να φυλάγεσε. Και φυλαγόταν το δύστιχο Όλα τα παιδιά έπαιζαν, μάλλον, πλακώνονταν, γελούσαν Και εκείνο τα κοίταζε από μακριά και τα ζήλευε Φοβόταν να πλησιάσει Μια μέρα όμως του ήρθε μια πέτρα στο κεφάλι Εδώ, πάνω από το φρίδι Μια τόση δά πέτρα. Άλλο παιδί ούτε που δεν την υπολόγιζε Μα για εκείνο έφτανε Σε 24 ώρες το χάσαμε Από ημορραγία Δηλαδή... Δεν ήταν ανόητη αυτή η κοπέλα Ήταν απλώς φοβισμένη Φοβόταν Γι' αυτό και αν τύχαινε να πέρασει κάποιος Έξω από το γαμήλιο δωμάτιο Εκείνες τις νύχτες Αντί να ακούσει τριξίματα του κρεβατιού Και πνιχτούς βόγκους Άκουγε αυτά τα περίφοβα Δηλαδή, δηλαδή από το στόμα της Και αναρωτιόταν τι συμβαίνει Μα κάποτε ακούστηκαν και τα τριξήματα Με τα βογκυτά Κάποτε η νύθη ξεφοβήθηκε και άρχισε σε μερικούς μήνες να μεστώνει Και να τεκνοποιεί με τη σειρά της Φροντίζοντας μαζί με τα δικά της Και τα δυο ακόμη αγοράκια Που με στην φλόγα της η άλλη Είχε αφήσει ορφανά Κανείς δεν έμενε πίσω Είχαν περάσει εννιά χρόνια από τότε Από εκείνον τον ανήλαιο χειμώνα Και κανείς δεν θα άφηνε το χωράφι του άσπαρτο Για τόσον καιρό Για κανέναν λόγο Έφτανε το τέλος μιας δεκαετίας, αλλά και ενός ολόκληρου αιώνα. Ο Χριστόφόρος όχι, δεν είχε ξαναπαντρευτεί, παρότι είχε περάσει ένα σεβαστό διάστημα από τον θάνατο και της δεύτερης γυναίκας του, και παρότι δεν έλειψαν σε αυτό το διάστημα ούτε προτάσεις, ούτε υπενιγμή για κάτι τέτοιο, αλλά βαστούσε. Ήταν και 67 ετών. Εκείνα τα τελευταία καρναβάλια, τα λέγαν τελευταία επειδή εξέπνεε ο αιώνας, όχι αυτά, έγιναν πάλι στον τόπο τους τα Σαρδανάπαλα. Μπορεί να μην ήξεραν από πού βαστά μια τέτοια λέξη, πάντως γνώριζαν καλά τι τριφή, ανεμελιά και ξεσπάθωμα συνεπάγονταν αυτές οι δύο μέρες του χρόνου, οι απόκριες, κυρίως αυτού του χρόνου, που άρχισαν από δύο εβδομάδες πριν και τέλειωσαν όπως τελειώνουν όλες οι μεγάλες φιέστες. Θα έπρεπε ίσως πριν απ' όλα να πούμε πως τα καρναβάλια σε εκείνον τον τόπο δεν ήταν κάτι που γινόταν οπουδήποτε. Μπορεί και άλλοι να μας καρεύονταν εδώ και εκεί σποραδικά και να χοροπηδούσαν για μερικές ώρες, αλλά πουθενά αλλού από ό,τι ξέρουμε, στα χρόνια μας τουλάχιστον, και Στα δικά τους τότε Δεν μεταμορφώνονταν οι άνθρωποι Με τόση λατρευτική κατάνοιξη Και τόση τέχνη Σε κουδουνοφόρους τράγους Μπορεί κάποιος στο σπίτι του Να μην είχε μέρος για τα παιδιά του Ή για να απλώσει την αρίδα του Όμως η ολόσομη μαύρη γιδοπροβιά Που θα τον έδινε μία φορά τον χρόνο Βρισκόταν πάντα σε θέση περιοπής Είχαν σειράψει πολλά όμια κομμάτια, είχαν άλλος θυσιαστεί πολλά τραγιά για να γίνει αυτή η περιβολή που κάλυπτε όλο το επάνω μέρος του σώματος και περνούσε στα δύο πόδια σαν παντελόνι. Υπήρχαν και τα ανάλογα σανδάλια από κάτω, υπήρχε και η χρυσοπίκλητη και εξαιρετικά εφάνταστη μάσκα που δεν σκέπαζε μόνο το πρόσωπο αλλά τύλιγε κι όλο το κεφάλι Μαζί με την απαράμιλη συνέχειά της από πάνω Το πανίψιλο καλπάκι Πολύχρωμο και περίτεχνο επίσης Από που κρέμονταν ό,τι οι ουρές άγριων και ημιάγριων ζώων Διέθετε ο καθένας Δεσπόζοντας η πιο φουντωτοί και όμορφοι Οι χρυσοκόκκινη της Αλεπούς Και υπήρχαν φυσικά και τα κουδούνια Τα πέντε τεράστια κουδούνια που δένονταν Με περαστά από τους ώμους χοινιά Γύρω από τη μέση τα τέσσερα από αυτά ήταν κονικά περίπου Σιδερένια, στυλπνά, πολύ βαριά Μικρές καμπάνες στην ουσία Με ήχους αντάξιους Και βρίσκονταν τα δυο μπροστά από τους μυρούς Και τα άλλα δυο στα πλάγια των κλουτών Το πέμπτο διέφερε Αυτό ήταν χάλκινο Μεγαλύτερο σε όγκο Και ελαφρύτερο σε βάρος Μάλλον στρόγγυλο με μικρό άνοιγμα Με ήχο θα λέγαμε υποδεέστερο Όσο και οξύτερο η απαραίτητη παραφωνία στην βαρύτονη τετράδα, και αυτό κρεμόταν πίσω στην ουρά, άγαρπο, μα όχι και δυσκίνητο, και ήταν το λεγόμενο μπατάλι. Αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι οι άντρες, αλλά και κάποιες γυναίκες που το η καρδιά τους και φυσικά το άντεχε το σώμα τους, δίνονταν τις γηδοπροβιές και φορτώνονταν αυτά τα ηχηρά σίδερα κάθε φλεβάρι ή αρχές Μαρτίου, Ανάλογα με το πότε έπεφτε η γιορτή Αλωνίζοντας γη και αέρα στο περασμά τους Με τους πηδυχτούς χορούς Και εκείνα τα γεννημένα από βαθύς καημούς τραγούδια Που προσπαθούσαν να συναγωνιστούν τα άγρια και εκοφαντικά κουδούνια Τέσσερα πορτοκάλια καλή τα δυο σαπίσαμε Τέσσερα παλικάρια βρελάμια για σένα σβήσανε Ήθελα <Για> να έρθω το βράδυ με πια σε ψηλή βροχή Ας ερχόσουν, έβρε, ψεύτη, κι ας να απαμπή Ή εκείνο το «Γω δεν σκότωσα κανέναν, γω κανεναν γω καμιά» Και με βγάλαν το όνομά μου «Κλέφτη, ψεύτη και φωνιά» Τραγούδια του παράπονου και της καταφρόνιας αργός ήρθα συνήθως Που τα τραγουδούσαν αγκαλιασμένοι Ανά πέντε ή έξι με σκημένα κεφάλια Πάλευαν να χωρέσουν τα καλπάκια τους σε εκείνο το πηγάδι Και σε κάθε πάυση, σε κάθε στροφή των λόγων Άνοιγαν σαν άνθιλο του Και ξεχύνονταν από εδώ και από εκεί ο καθένας σιώνοντας εξτατικά ή τεινάσοντας πάνω κάτω Το φορτωμένο με κουδούνια σώμα τους Και να ενωθούν πάλι και να συνεχίσουν το αργό πονεμένο τραγούδι Πολλές φορές σκημένοι ως κάτω Γονετιστοί σαν επέτες με γοερή φωνή ενώ την ίδια στιγμή η άλλη ομάδα πιο κοινή άνοιγε και χοροπηδούσε, και πιο πέρα η άλλη μόλις ξανάκλινε και θρηνοδούσε. Σαν θεώρατι με κείνα τα ανικονόμητα και μυτερά καλπάκια πάνω από το κεφάλι του, από δωρά, ζώου κι αυτά, με τι σουρέ και τι χρωματιστέ κορδέλε που ανέμισαν στην κορυφή, με τα μακριά μουστάκια, από μαύρε ή ασπρές ορέε επίσης, αλογούρες, με τι ξύλινε πάθε του και σφαλό με εκείνα τα εντυπωσιακά και ανεκλάλι κουδούνια, που πλασίωναν όχι ακριβώ το σώμα του αλλά θα λέγαμε. Την ίδια τους την υπόσταση Όσο για την μάσκα, την προσωπίδα Αυτή ανήκει στα πράγματα Που πρέπει να τα δει για να τα πιστέψει Ή έστω για να σχηματίσει μια ιδέα Άλλωστε το ιδιαίτερο όνομά της ήταν η αφάπτιστη Δηλαδή η απερίγραπτη Τρόμαζε κυριολεκτικά το βλέμμα και παιχμαλώτησε Και οι παιδικές ηλικίε υποβάλλονταν σε κρίσει πανικού Έπρεπε να περάσει κάμπος ο καιρός Και να συνηθίσουν και να μην ορίονται στην θέα της Μα δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς Έπρεπε να συνηθίσουν από νωρίς νωρίς μάλιστα Αφού το συμβάν δεν ήταν κάτι τυχαίο και απρόσμενο Μα το αντίθετο Ό,τι πιο αναμενόμενο στο τέλος κάθε χειμώνα Στα σύνορά του με την άνοιξη Αλλά και για τους άλλους για τις γυναίκες ή τους νεαρούς γόνους που όφηλαν να βοηθούν στην προετοιμασία ενός τράγου, ούτε για αυτούς ήταν εύκολο. Ξαφνικά ο άνθρωπός τους, ο γνωστός, ο καθημερινός, ο ασήμαντος ούτως υπήν, έπαβε να είναι άνθρωπος ή έστω κάτι οικείο. Γινόταν τράγος, μα και σαν τράγος ακόμα ήταν αλλιώτικος. Κι αν μέσα από τις δύο σχισμές κάτω από το πλουμιστό μέτωπο Ανοιγόκληναν αργά Ή πετάριζαν με έξευση Δύο γυαλιστερά Γνώριμα μέχρι πρώτη νοσμάτια Ή αν κάτω από μια Περίτεχνη μεμβράνη Στο κέντρο του προσώπου Σάλευαν δύο υγρά Και παρακάτω από μια άλλη τρύπα Πετάγονταν δύο κόκκινα Πρισμένα από την διέγερση χείλη Δυόλου αυτά τα ανθρώπινα μισοκρυμένα και ελειωμένα εξάλλου χαρακτηριστικά δεν ελάττωναν τον παγανιστικό χαρακτήρα της τερατόμορφης όσο και εφιαλτικά όμορφης εκείνης μάσκας. Οι αυτοί βαστούσαν από παλιά, πολύ παλιότερα και από ό,τι οι ίδιοι ήξεραν ή φαντάζονταν. Αργότερα το έθιμο περιβλήθηκε και με άλλους μύθους για να γίνει αποδεκτό από μια καινούργια κατάσταση πραγμάτων και έτσι είπαν πως ήταν ο Άγιος Θεόδωρος κάποτε, στρατιλάτης ή κάτι τέτοιο που χρειάστηκε να ντυθεί και να ντύσει και τους στρατιώτες του τράγους προκειμένου να ξεγελάσουν κάποιον περιώνυμο εχθρό. Ή πως ήταν ο Άγιος Παύλος που το έκανε αυτό Με μια παράταξη πιστών του για παρόμοιους σκοπούς Πάντως η Εκκλησία και τι η ίδια μεριμνούσε Για την διάδοση των καινούριων μύθων Θα είχε πάντα τις διαφωνίες και τις αντιρρήσεις της Με την επιμονή εκείνων των ανθρώπων Να οργιάζουν και να ιστριλατούν ως τράγιοι τις απόκριες Αντί να υποδίονται σε τα κατατρεγμένα από τους αλόθρησκους πίμνια, χωρίς κουδούνια βέβαια, μάσκες και καλπάκια, την ημέρα του Αγίου Θεοδώρου για λίγες μόνο ώρες. Και να που αρκετοί κάτοικοι, δεν δίσταζαν να δυθούν και την ημέρα του Αγίου Θεοδώρου μα με τον τρόπο που ήξεραν αυτοί, όχι όπως θα το ήθελε η Εκκλησία, και το αποτέλεσμα για αυτήν ήταν διπλά δυσάρεστο. Τελικά έκλεινε τις πόρτες και τα ότα της εκείνες τις ημέρες και τα ειδωλολατρικά κατάλοιπα ασμένονταν απ' έξω. Ούτως ή άλλως τα καρναβάλια κόμιζαν και την ημέρα της συγχωρήσεως, της κάθαρσης των ψυχών. Ξεκινώντας για την βουερή περιπλάνησή του ανά τους δρόμους και τα σοκάκια, φέροντας ένα προς ένα όλα τα εξαρτήματα και τις μαγκανίες του, το κάθε καρναβάλι δεν παρέλειπε να κουβαλάει και ένα μεγάλο άσπρο μαντήλι, δεμένο από τις τέσσερις γωνίες του, και περασμένο στον βραχίωνα του χεριού καλύτερα που δεν κρατούσε την σπάθα Το μαντήλι αυτό ήταν γεμάτο πορτοκάλια Πορτοκάλια Που προορίζονταν για τους γεροντότερους συγγενείς και φίλους Το καρναβάλι εισέβαλε πανηγυρικά και μέσα στα σπίτια Άλλαζαν οι παλμοί της καρδιάς όταν άκουγες τα κουδούνια να ξυλώνουν τις κάλες και να έρχονται κατά πάνω σου και φτάνοντας στη γωνιά όπου καθόταν το γεροντότερο και γι' αυτό σεβαστότερο πρόσωπο της οικογένειας, το έδινε με χειροφύλημα ένα από τα παρτοκάλια, ζητώντας να συγχωρεθούν τα αμαρτήματα, ή με τη γενικότερη και μονολεκτική έκφραση, συγχωρεμένα. Στη συνέχεια, από τη χαρά του θαρής για αυτό που ζήτησε και πήρε, αλλά και για αυτό που πρόσφερε, το καρναβάλι έφερνε τους πανηγυρικότερους κύκλους μέσα στο δωμάτιο, κινώντας μπρος πίσω το σώμα του απανοτά, με πολλή δύναμη, έτσι που τον πατάλι να ζει τις ενδοξότερες στιγμές του, φτάνοντας ως ψηλά στην πλάτη, ξαναπέφνοντας στα χαμηλά και ξαναγγίζοντας τα ύψη. Για να μην ξεχνάμε κιόλας πως όλα αυτά λειτουργούσαν και ως πρόφαση, ευγενής πρόφαση, Προκειμένου να φάνε οι άνθρωποι τότε ένα πορτοκάλι Ήταν τόσο δυσέβρετο αυτό το πράγμα Αυτός ο πολύτιμος καρπός τότε Στις μέρες και στα μέρη τους Που άξιζε τον κόπο όπως έλεγαν Να γεράσεις και μόνο για να φας ένα πορτοκάλι Πράγματι δεν υπήρχε μεγαλύτερη τιμή για έναν γέρο ή μια γερόντισα Από το να τους προσφέρεις ένα πορτοκάλι Κόγκυστα λοιπόν το στερούνταν επί 360 ημέρες τον χρόνο μόνο και μόνο για να έχουν τη σπάνια ικανοποίηση να το γευθούν τις απόκριες όταν από τις παραμονές καραβάνια ολόκληρα έφταναν στην αγορά τους φορτωμένα πορτοκάλια και εκείνοι δεν τσιγκουνεύονταν σε τίποτα προκειμένου να τα αποκτήσουν. Έτσι αυτά τα ποθητά λόγω μακρά στέρησης φρούτα Αφθονούσαν εκείνε τις ημέρες, μόνο εκείνε, Και η επίσημη προσφορά τους από τα καρναβάλια στους γέρους Είχε πέρα από τη συμβολική και καθαρά πρακτική χρειά Άλλωστε, στα ιστερότερα χρόνια Και ο πολύχρονος γέρος έδινε από τη μεριά του ένα πορτοκάλι Φιλούσε κι αυτό στο χέρι του καρναβαλιού Και ζητούσε να συγχωρεθούν και τα δικά του αμαρτήματα Τα πορτοκάλια λοιπόν δεν τέλειωναν τα μαντήλια ελάφρωναν και ξαναβάρεναν αυτό στιγμή και οι κουδουνοφόροι έφταναν με χορούς και αλλαλαγμούς και ως εκεί που σώπαιναν οι πεθαμένοι συγγενείς και φίλοι. Τα μοίραζαν κι εκεί με το παρεδόσε της συγχώρεσης για να πάνε την άλλη μέρα οι φτωχοί να τα φάνε, να φάνε και οι φτωχοί πορτοκάλια, αφού, όπως και να το κάνουμε, οι μη ρύπτοντες σκιάν δεν είχαν ανάγκη τροφής μη του εκλεκτότερου καρπού. Με το σώπασμα του τελευταίου κουδουνιού, του στερνού αντίλαλου, ο αέρας συνέχισε για μέρες ακόμα να πάλεται και να βουήσει στα αυτιά των ανθρώπων. Τέλειωνε η γιορτή, μα όχι και ο απόϊχός της. και όπως άλλοι είναι συνηθισμένοι στον παφλασμό της θάλασσας, εις το ασίγαστο θρώισμα ενός δάσους μεσημίδες, και ακούνε τον παφλασμό ή το θρόισμα, ακόμη κι αν για κάποιον λόγο σταματήσουν τα κύματα ή οι σημίδε να βομβίσουν, έτσι κι εκείνοι άκουγαν για μέρες μετά, με κάποια μελαγχολική διάθεση, τα κουδούνια τον τράγων του στον αέρα, βρίσκοντα το περίεργο που οι ίδιοι οι τράγοι έλειπαν. Διότι, όπω όταν βρέχει ασταμάτητα για μέρε, και κάποτε έφνη σταματάει, δεν είναι τότε ακριβώ. Που ακούμε πραγματικά την βροχή Που συνηθίσαμε στο άκουσμά της Και δεν μας έκανε πια εντύπωση Και μόνον όταν σταμάτησε Την αντιληφθήκαμε Δεν συνέβη όταν όλα ησυχάζουν έξω Να σκεφτούμε έβρεχε Ενώ όσο έβρεχε Μας διέβευκε το συμβάν και ο ήχος Έτσι και εκείνοι θα αφουγκράζονταν το λαμπρό παδαιμόνιο όταν όλα θα έπαυαν και κοινές ημέρες θα διαδέχονταν τις ξεχωριστές. Και με το φως του λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Γιάβασε η Ζηράννα Ζατέλη. Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Προσαρμογή ήχου Γιάννης Λαμπρόπουλος, Θάνος Καλέας. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Γιώργος Ευσταθίου.